Απ' τις δεκάμιση ήταν στο καφενείον και τον περίμενε σε λίγο να φανεί. Πήγαν μεσάνυχτα και τον περίμενε ακόμη. Πήγαινε η ώρα μια μισή. Είχε αδειάσει το καφενείον ολοτελώ σχεδόν. Βαρέθηκαν εφημερίδες να διαβάζει μηχανικός. Απ' τα έρημα τα τρία σελήνια του έμεινε μόνον ένα. Τόση ώρα που περίμενε ξόδια σε τάλασσε και κονιάκ. Κάπνισεν όλα του τα σιγαρέτα. Τον έξαν η τόση αναμονή. Γιατί κιόλας μονάχος όπως ήταν για ώρες άρχισαν να τον καταλαμβάνουν σκέψεις οχληρέ της παραστρατημένη του ζωής. Μα σαν είδε το φίλο του να μπαίνει. Ευθύς η κούραση, η ανία, οι σκέψεις φύγανε. Ο φίλος του έφερε μια ανέλπιστη είδηση Είχε κερδίσει στο χαρτοπεκείο 60 λίρες. Τα έμορφα του πρόσωπα, τα εξαίσια του νιάτα, η αισθητική αγάπη που είχαν μεταξύ του, δροσίστηκαν, ζωντάνεψαν, τονώθηκαν από τι 60 λίρες του χαρτοπεκτίου Και όλο χαρά και δύναμη, αίσθημα και ωραιότη πήγαν όχι στα σπίτια των δημίων οικογενειών του, όπου άλλωστε είτε του θέλαν πια. Σε ένα γνωστό τους κελίαν ειδικό σπίτι της διαφθοράς πήγανε και ζητήσαν δωμάτιον ύπνου και ακριβά πιωτά και ξαναήπιαν Και σαν σωθήκαν τα ακριβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα τέσσερες, νερό τα δοθήκαν ευτυχής.